Και δώσι μην εν εν όματι και μια καρδία δοξάζην και ανιμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομάσου του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας Παίστε τα ελαίη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του Σου πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και τι εν του Κυρίου δε ηθώμε Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων Τιμιον δώρον του Κυρίου δειθόμε, ηθόμεν Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών Ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον Και υπερουράνιον και νοερόν αυτού της ιαστήριον Ίσως μην ευωδίας πνευματικής Αν την καταπέμψη την Θείαν χάρη Και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δειθόμε. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα Παρισία σαν κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον Επουράνιο Θεόν, Πατέρα, και λέγει Πάντε λοιπόν, εν Ισουδαγείς, αγιαστήτο το όνομά σου, εν θέτο βασιλεία σου, εν ηθίτο το θέλημά σου, ως εν και επί τον άκτον ημόν τον επιούσιο, δώσει μην σήμερον και άφεσει μην τα οφειλήματα ημόν, ως και εινείς αφύε με τις οφειλέτες ημόν, και μη εις ενέχεις ημάς εις φυρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πολίου. Ό,τι σου εστήν η Βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας τον αιώνο, Oamenii, i e e yni pa si Κάριτη και εκτιμήσις και φιλανθρωπία του μονογενούς σου μεθούν ευλογητόσι συντοπαναγίο και αγαθό και ζωπιός σου πνεύματι νύν και αη, και εις τους ονασ τον εονό Ομήρη τα să vă